Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον καθηγητή παιδιατρικής και πρόεδρο της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας, τον κύριο Ανδρέα Κωνσταντόπουλο. Καλή σας ημέρα κύριε καθηγητά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, το θέμα μας είναι τα αντιγρυπικά εμβόλια και κατά πόσο πρέπει να τα κάνουν τα παιδιά. Α, κοιτάξτε, θα σας δώσω μια σφαιρική εικόνα, διότι και με την διότητά μου ω πρόεδρος της παγκόσμιας παιδιάς Παγκόσμιας, Εκαιρίες. με συγχώρετε Ναι, βεβαίως, <laughs> έχω μια σφαιρική εικόνα, τη γίνεται στην Αφρική, στην Αμερική, στην Ασία, παντού και θα σας δώσω μια σφαιρική εικόνα Η ιστορία α, του αντιγρυπτικού εμβολίου στην Ελλάδα ξεκίνησε το 2000 Μέχρι τότε δεν το έκανε κανένα παιδί ως πρόεδρο τότε της Ελληνική Παιδιατρικής Εταιρεία είχα εισηγηθεί ότι έπρεπε όλα τα ελληνόπουλα μέχρι την ηλικία των 4 ετών θα πρέπει να κάνουν αυτό το εμβόλιο. Το είτε είναι υγιή, είτε είναι high-risk σε ευαίστες high ε, mm -hmm. ε, Γιατί το κάναμε αυτό, διότι αντιγράψαμε τι έκαναν οι Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι είχαν δώσει αυτή την οδηγία, διότι σύμφωνα με τα δεδομένα τα επιδειολογικά τα δικά τους, είχαν πεθάνει στην Αμερική περίπου πέθαναν περίπου 200 παιδιά το χρόνο από ηλικίας από 0 μέχρι 17 ετών. Και φοβούμενοι ότι και εδώ κάτι ανάλογο γίνεται, υποχρεωθήκαμε και εμείς ε, να συστήσουμε να κάνουμε το <σχτυπου> Την ίδια εποχή όμως, δύο χρόνια μετά, η Β' Παιδιατρική Κλινική, στην οποία είμαι διοφυλή στην εποχή εκείνη, <σχτυπου> αφαίσα να κάνω μια επιδημιολογική μελέτη πανελλήνια, σε συνεργασία με όλες τις πανεπιστημιακές κλινικές Θεσσαλονίκη, Κρήτη και Αθήνα και βρήκαμε ε, τα εξής ενδιαφέροντα συμπεράσματα ότι κανένα παιδί δεν πέθανε τα τελευταία 20 χρόνια στην Ελλάδα α, από γρήπη Μπορεί να αρρωστήσει, να κάνει μια πνευμονία, να μπει στο νοσοκομείο ή να νοσηλευτεί, αλλά κανένα παιδί δεν χάθηκε σε σχέση με το τίγημάτα στην Αμερική. Mm -hmm. Και τότε αλλάξαμε τις οδηγίες μας με βάση αυτή την επιδημιολογική μελέτη και είπαμε ότι δεν χρειάζεται να τρυπάμε τα παιδιά και να κάνουμε τα εμβόλια. Σημειώνω ότι η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία και εγώ προσωπικά είμαι σε των εμβολίων διότι ψώζουν ζωέ. Και εγώ ως παλιός παιδίαιτρος έχω δει πολλούς θανάτους από τη Φερίτιδα, από Κοκίτη. Ποριομιλίτιδα ευτυχώς έχει εξαφανιστεί, δεν έχω δει ποτέ μου. Mm -hmm. Αλλά είμαστε υπέρμαχοι. Αλλά από εκεί και μετά είπαμε ότι δεν πρέπει να γίνεται στα υγιή παιδιά και να συνεχίσουμε να κάνουμε το εμβόλιο μόνο στι ευπαθείς ομάδε, οι οποίε εύκολα μπορεί να κάνουν επιπτωχές και να έχουμε τις άρεστα επακόλφα. Μάλιστα. Έτσι έχουν τα πράγματα μέχρι στιγμής και τόσο η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών στο Υπουργείο Υγείας όσο και η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία και το ΚΕΕΛΚΝΟ έχουν συστάσει στην Ελλάδα για το εμβόλιο και η σύστασή τους είναι να γίνεται μόνο στις ευπαθείς ομάδες και όχι στα υγιή παιδιά. Δυστυχώς, ορισμένοι παιδίατροι, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ο συστήνουν να γίνεται και στα υγιή παιδιά. Α, θα έλεγα ότι το εμβόλιο αυτό είναι ένα εμβόλιο το οποίο δεν έχει παρενέργειες ε, αλλά απλώς προστατεύει μόνο από τον ιό της γρήπης και όχι πάντα. Διότι εξαρτάται, το εμβόλιο αυτό παρασκευάζεται όπως πιθανόν ξέρετε έχει ασχοληθεί mm -hmm. ε, ένα χρόνο πριν παιδιά Ακριβώ. Οπότε υπολογίζουν μαθηματικούς τύπους και στατιστικά δεδομένα ποιος ιός της γρήτης θα έρθει τον επόμενο χρόνο. Και υπολογίζουν, γι' αυτό κάνουν ένα μείγμα δύο-τριών ιών και λένε ότι αυτοί οι πιθανόν να έρθουν τον επόμενο χρόνο και θα κάνουμε αυτό το εμβόλιο. Α, μπορούμε όμως να φτάσουμε στην άλλη άκρη. Ε, θυμάμαι το 2004 η αποτυχία του εμβολίου ήταν 100% έξω. Δηλαδή δεν συμπεριέλαβαν μέσα στο, στο εμβόλιο της γρίπης τον νιώτα, τον είχαμε το 2004 και το αποτέλεσμα ήταν μηδενικό. Επομένως, η προστασία αυτή εξαρτάται σε τι ποσοστό θα είναι για το εμβόλιο της γρίπης. Παρά τα αυτά στις ομάδες όπως οπωσδήποτε συστήνεται, είναι απαραίτητο και θα πρέπει να γίνεται και μόνο σε αυτές τις ομάδες. Να, ε, θέλω να σας ρωτήσω αν ε, ο μη εμβολιασμός για τη γρήπη αν εγκυμονεί ε, κινδύνους από που μπορούν να προκαλέσουν ακόμη και στα παιδιά. Αυτό είναι αστείο. Δεν, δεν yeah. Μακάρι να είχαμε μια, ένα τέτοιο όφελος από το εμβόλιο θα το είχαμε ε, κάνει μεγάλη σημαία και θα διεκδικούσαμε αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε. Ε, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αμερική, βέβαια εμεί ακολουθούμε την Αμερική κατά κανόνα, στην Αμερική ένα ποσοστό 25 με 25-30% είναι αντίθετο στο να εμβολιάζει το παιδί για οποιοδήποτε εμβόλιο. Παρά το γεγονός ότι η αποτελεσματικότητα των εμβολίων των περισσοτέρων είναι 100% και σώζει ζωές mm -hmm. και θα έπρεπε να γίνονται. Παρά τα αυτά φοβούνται τις παρενέργειες. Εάν είχαμε ένα τέτοιο όφελος ότι προστατεύει από κακοήθειες ή από άλλα σοβαρά νοσήματα... Οπωσδήποτε θα το είχαμε κάνει. Εγώ πρώτη φορά ακούω, μετά από 45 χρόνια παιδίατρο και με τη διεθνή μου αυτή η καριέρα, ότι υπάρχει εμβόλιο κατά των κακοηθιών και θα. Δηλαδή δη, δη, δη, είναι τρομερή ανακάλυψη. Μακάρι, μακάρι να υπήρχε κάτι τέτοιο. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Δεν το έχω διαβάσει. Και είστε και καθηγητή παιδιατρικής. Στη διεθνή βιβλιογραφία, δεν το έχω διαβάσει πουθενά σε συνέδρια. Είχαμε πριν ένα. Αμήνα το Παγκόσμιο Συνέδριο στο Βανκούβερ στον Καναδά με 12.000 παιδιά του, mm -hmm. είπε κάτι τέτοιο. Δεν, δεν ξέρω που το έχετε διαβάσει, το έχετε ακούσει αυτό το πράγμα. Δεν ευσταθεί, δεν είναι σωστό. Μακάρι mm -hmm. να ήταν. Θα το είχαμε κάνει σημαία. Από την άλλη πλευρά, να φανταστείτε, στι mm -hmm. ομάδε υψηλού κινδύνου είναι και οι γιατροί. Ε, οι οποίοι, αν υπήρχε κάτι τέτοιο, ήταν οι πρώτοι οι οποίοι θα το κάνανε. Ξέρετε πόσοι γιατροί κάνουν το εμβόλιο του γρήπη κάθε στην Ελλάδα. Ένα 10-12%. Μάλιστα. Μόνο. Ενώ έπρεπε να είναι το 100% των γιατρών να κάνουν το εμβόλιο ότι είναι στι ομάδες ψηλού κινδύνου. Δεν το κάνουν. Μακάρι να υπήρχε κάτι τέτοιο, θα προσπαθούσε κανένα να σωθεί. Θα, θα ήταν τρομερή επιτυχία. Αφού λέμε ότι δεν υπάρχει πού οφείλεται η λευκήμία ή πού οφείλεται ο καρκίνο και πώ θα το αντιμετωπίσουμε. Μακάρι να υπήρχε κάτι τέτοιο. Πρώτη φορά το ακούω. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, να σα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συνομιλία που καλές είχαμε. Γιορτές, Καλή σα ημέρα, καλέ γιορτέ. σα.